Μάθημα δωδέκατο Ε, τι νομίζετε, δεν είναι ώρα για φαγητό Ναι βέβαια, γιατί όλοι πεινάμε και διψάμε Εγώ έχω μια πείνα και εγώ έχω μια δίψα Που λέτε να πάμε, έχει κανένα εστιατόριο εδώ κοντά Ναι, στη γωνία του δρόμου δεξιά είναι μια πολύ καλή ταβέρνα Τι ξέρω, εκεί πηγαίνει πάντα ο εξάδερφός μου Τρώνε καλά εκεί Ναι τρώνε πολύ καλά Και ακούνε ωραία μουσική Από δίσκους ή από το ραδιόφωνο Έχει ωραίο κρασί Καταπληκτικό Έχει όμως και μπύρα. Λέτε να βρούμε εκεί Και τον ξάδερφο του πάνω με την παρέα του Πολύ πιθανόν Κοιτάξτε εκεί Το βλέπετε πάει στην ταβέρνα Εντάξει πάμε και εμείς γρήγορα Επέκταση Είναι κανείς εδώ είναι κανένας εδώ. Όχι. Δεν είναι κανένας. Κανείς. Θέλεις καμιά τυρόπιτα. Όχι. Δεν θέλω καμιά. Βλέπεις κανένα παιδί. Όχι. Δεν βλέπω κανένα. Τι ώρα είναι. Δύο και πέντε. Δέκα παραήκοσι. Τέσσερις και δέκα. Οκτώ και μισή. Οκτώ μισή. Μία παραπέντε, πέντε και τέταρτο, 7 και 25. Έντεκα παρατέτα, 6 και 20, 12 ακριβώ, μεσημέρι, μεσάνιχτα. 6 ώρα το πρωί, έξι ώρα το απόγευμα. 10 ώρα το βράδυ. Το ρολόι πάει μπροστά, το ρολόι πάει καλά το ρολόι πάει πίσω Είναι 8 προ μεσημβρίας πριν από το μεσημέρι Είναι νωρίς Είναι οκτώ μετά μεσημβρίαν μετά το μεσημέρι Είναι αργά Ο Νίκος είναι πάντα στην ώρα του Ο Πάνος δεν είναι ποτέ στην ώρα του Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό την ημέρα Τα άστρα και το φεγγάρι λάμπουν στον ουρανό τη νύχτα Πρωί. Από τις 6 ως το μεσημέρι. Απόγευμα. Από το μεσημέρι ως τις 6. Βράδυ. Από τις έξι ως τη νύχτα. Παριμία. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι έγραψα καλά την ορθογραφία. Δεν φαντάζομαι να βρέξει σήμερα. Δεν φαντάζομαι να βγει έξω με αυτό τον καιρό. Τι νομίζεις, θα έχουμε νέα από την Αυστραλία. Τι νομίζεις, θα βρούμε τον αραβωνιαστικό σου στη βιβλιοθήκη. Τι σκέπτεσαι να κάνεις φέτος το καλοκαίρι. Σκέφτομαι να πάω στο εξωτερικό. Θα πάω στο εξωτερικό. Αύριο θα πάρω το πρωινό μου στις 7 το πρωί. Αύριο θα φάω το μεσημεριανό μου στις 2 το μεσημέρι. Αύριο θα πάρω το απογευματινό μου στις 6 το απόγευμα. Αύριο θα φάω το βραδινό μου στις 9 το βράδυ. Χάλασε ο διακόπτης. Ο ηλεκτρολόγος θα διορθώσει το διακόπτη. Χάλασε ο θερμοσίφωνας. Ο ηλεκτρολόγος θα φτιάξει το θερμοσύφωνα. Χάλασε η βρύση. Ο υδραυλικός έφτιαξε, διόρθωσε τη βρύση. Το φλιτζάνι είναι βρώμικο. Το ποτήρι είναι καθαρό. Το καλοκαίρι ξημερώνει νωρίς. Το καλοκαίρι βραδιάζει αργά. Το χειμώνα βραδιάζει νωρίς. Νυχτώνει νωρίς. Η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Η μέρα έχει 24 ώρες η ώρα έχει 60 λεπτά το λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα το μάθημα θα αρχίσει στις 11:30, 11.30 το μάθημα θα τελειώσει στις 12.30 12.30